Δεν ξέρω αν πήγατε κάτω να προσκυνήσετε που σας είπα στο ιερό Λήψανο το του Αγίου νέου ο Λουκάτου Ιατρού, Επισκόπου κριμέίας ο οποίος έχει πάρα πολλά θαύματα στο ενεργητικό του και είναι από τους σύγχρονους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας, αλλά και όλης της Εκκλησίας. Και όπως σας είπα προχτές, οι Άγιοι αυτή τη κληρονομιά μας έχουν αφήσει. Η κληρονομιά των Αγίων είναι η χάρη τους, είναι η πρεσβεία τους προς τον Θεόν, είναι οι ευχές τους για μας αλλά και η μεγάλη παρηγοριά μας είναι τα Άγια του. και αυτό το είπαμε σχετικά με το στίχο τον οποίο ερμηνεύαμε των παρημιών του Σολομόντος τον 22 στίχο του 13ου κεφαλαίου ο οποίος μας είπε ότι ο δίκαιος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος δηλαδή, δεν αφήνει κληρονομιά τόσο υλικά πράγματα πίσω του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ο Άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, μεριμνά να αφήσει κληρονομιά πνευματικά πράγματα, να αφήσει κληρονομιά το παράδειγμά του καταρχάς, το οποίο να το θυμούνται τα παιδιά του και τα εγγόνια του και να τον μιμούνται. Γι' αυτό σας έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, ότι προσέξτε τι παραδείγματα αφήνετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Επειδή ακούω πολλά μέσα στην εξομολόγηση, και επειδή θλίβεται η ψυχή μου όταν τα ίδια τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας μου μεταφέρουν τις πικρές τους εμπειρίες από το παραδειγμά σα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσέξτε την κάθε σας κίνηση. Τα παιδιά, ειδικά δε τα εγγόνια, είναι βιντεοκάμερες είναι. Σας καταγράφουν με κάθε ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια. Και αλλήμωνο, εάν βρούνε μέσα στη συμπεριφορά σας στοιχεία που χωλαίνουν, στοιχεία που σας εκθέτουν, στοιχεία τα οποία σας προσβάλλουν, θα χάσετε την εκτίμηση που έχετε στα πρόσωπα των εγγονιών σας. Αυτό που περιμένουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας από το στόμα σας είναι ο Λόγος του Θεού. Ας τον προσβάλλουν, ας τον περιφρονούν, ας γελάσουν ηρωνικά την ώρα που θα του μιλήσεις. Το θέλει όμως. Θέλει να ακούσει από τη μάνα του, απαιτεί να ακούσει από τη μάνα του το Λόγο το σωστό. Θυμάμαι, πριν χειροτονιθώ και μάλιστα αρκετά χρόνια πριν χειροτονιθώ είχα βρεθεί σε ένα ξένο σπίτι και έπαιρνε κάποιος ενοχλητικός και ενοχλούσε στο τηλέφωνο την ώρα που μου εκεί η μητέρα θέλοντας να δείξει ότι ήταν μοντέρνα σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με χυδαία γλώσσα όταν το έκλεισε εγύρισε προς τα παιδιά της για να πάρει την επικρότηση και ο γιος της μοντέρνο παιδί παρακαλώ της απάντησε σε θέλω μοντέρνα αλλά όχι χυδαία. με κάνεις να τρέχουμε με αυτό που άκουσα Προσέξτε λοιπόν γιατί τα παιδιά ξέρουν, έχουν κριτήριο καταγράφουν και δυστυχώς πολλές φορές μιμούνται. Και όταν ακούω πολλές φορές γονείς που έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε ότι είπα την τάδε πάλι κουβέντα μέσα στο σπίτι, μου ξέφυγε. Εμείνησα έτσι στην γυναίκα μου, εμείνησα έτσι στον άντρα μου, εμείνησα έτσι μπροστά στα παιδιά μου. Του απαντώ, πρόσεξε, γιατί αυτό θα το ακούσεις εσύ ο ίδιος από το παιδί σου. Και τότε δεν θα τολμήσει να του πεις το παραμικρό. Δεν θα κορμήσεις να του κάνεις την παραμικρή παρατήρηση. Αυτό λοιπόν που οφείλει να αφήσει ο ευλογημένος γονιός, ο ευλογημένος πατέρας, η ευλογημένη μάνα, είναι κληρονομιά, Κληρονομιά, πνευματική κληρονομιά να φύγεις από αυτή τη ζωή και το παιδί σου να θυμάται και το εγώμι να θυμάται την αγιότητα του βίου σου τις προσευχές σου, τις ελεημοσύνες σου την εξομολογησή σου, τη θεία σου κοινωνία την καταχριστόν ζωή σου τις νηστείες σου εκείνο να έχει να θυμάται να μην έχει να θυμάται την παλιοκουβέντα που του είπες ή την καποιά χειρονομία που του έκανες. Διότι εκείνο θα είναι μέσα του καρκίνο. Θα σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα πριν προχωρήσω. Ερχόταν ένα ζευγάρι και εξομολογεί το το παιδί ήταν εδώ αεροπόρος και είχε έρθει με μετάθεση. Του είπαν, εκεί είπα, στις τον παρέπεψε σε μένα ήρθε, εξομολογήθηκε, εξομολογιόταν για καιρό και ακόμα με παίρνει από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται πλέον. Μου λέει λοιπόν, αφού εξομολογήθηκε δύο-τρεις φορές, πέντε, ερχόταν πολύ τακτικά, πολύ καλά παιδιά και τα δύο του. Μια φορά λοιπόν μου λέει, Θυμήθηκα κάτι και μισό τη μάνα μου. Σέρμα τι ηλικίε, εδώ μέσα και δεν θα πω τι ακριβώς μου είπε, γιατί υπάρχουν και ηλικίε μικρές. Μισό τη μάνα μου! Είχε πεθάνει μάλλον του. Έκτοτε καντήλει και κερί στη μνήμη τη δεν θα ξανανάψω. Το ονομά δεν θα το ξαναδώσω ποτέ να το μνημονέψει παπά. Παπάς. Ε, τρόμαξα κυριολεκτικά να, την πείσω, να τον πείσω ότι γι' αυτό το αμάρτημα που είχε διαπιστώσει από τη μάνα του η δύο ισόμαση, έπρεπε όχι μόνο ένα μνημόσιο και ένα κερί αλλά πολλά κεριά να βάλει στη μνήμη τη για να τη συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά θυμάμαι το σκληρό τρόπο με τον οποίο μου μίλησε. Και γι' αυτό σας επαναλαμβάνω, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Πρόσεξε τι αφήνεις πίσω σου. Γιατί σήμερα μπορεί αυτό που αφήνεις πίσω σου να το θεωρείς ένα σποράκι, το πέταξες, δεν είναι τίποτα, αλλά από αυτό το σποράκι μπορεί να φυτρώσει μια αγκαθιά που θα κάνει τη ζωή του παιδιού και του εγγονιού σου πολύ δύσκολη. Ένα σποράκι επέταξες. Αλλά δεν τι είπε ο Κύριος. Ο μικρότερος σπόρος δεν είναι ο σπόρο του συναπιού που γίνεται δέντρο ολόκληρο. Δεν θα μείνει σποράκι. Θα γιγαντωθεί. Και όσο περνάνε οι γενές τόσο περισσότερο. Γι' αυτό κοίταξε να αφήνεις πίσω σου σπέρματα καλά, να αφήνεις παράδειγμα καλό, να αφήνεις βίωμα καλό, να αφήνεις την προσευχή σου, να αφήνεις το παραδειγμά σου, να αφήνεις την Αγία σου πολιτεία, ούτως ώστε το παιδί και το εγγόνι που έρχονται κοντά να, έχουν, να θυμούνται με γνωμοσύνη, με ευλάβεια, να σκύμουν στον τάφο σου και να κλαίνε με μαύρο δάκρυ γιατί, γιατί ήσουν για ένας της Και τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω. Το θέμα μας παρακάτω αδελφοί μου είναι θα έλεγα αντίθετο με τις πεπιθύσεις των ανθρώπων της εποχής μας. Άλλωστε σας το έχω πει πολλές φορές το έχει πει και ο Κύριος. Ο νόμος του Θεού θα είναι πάντοτε αντίθετος με τους νόμους των ανθρώπων. Και αυτό το βλέπετε. Θυμάστε εκείνο το παράδειγμα που σας είχα πει κάποτε πριν από χρόνια. Ότι μια μάνα πεθαίνοντας άφησε παρακαταθήκη στην κόρη της, στην αγράμματη. Της είπε, κοίταξε, να σου πω να διαβάζεις εγγραφή, Δεν ξέρεις να διαβάζει εγγραφή να σου πω να κάνεις το ένα, να σου κάνεις το άλλο τι να σου πω, τι να προλάβω να σου πω τώρα στις τελευταίες μόρες ένα πράγμα θα θυμάσαι ό,τι κάνει ο κόσμος εσύ να κάνεις το αντίθετο από κείνο που κάνει ο κόσμος εσύ να κάνεις το αντίθετο σοφή συμβουλή της μάνας. γιατί όντως είδατε τι είπα Κύριος το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο εκείνο το μεγάλο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι ο κόσμος εν το Ο κόσμος είναι πάντα στραβό απέναντι στον Θεό. Ανάποθος από ότι είναι ο νόμος του Θεού. Ο νόμος των ανθρώπων είναι πάντα σε κόντρα απέναντι στον νόμο του Θεού. Και για αυτό ήταν που φτάσαμε σήμερα, ούτε καν να αναφέρεται η λέξης Θεός ούτε καν να ακούγεται η λέξη Χριστό, Χριστός, ούτε καν να αναφερθεί η λέξη Εκκλησία. πότε έχει είμα φοβερό. Έχουμε λοιπόν σήμερα θέμα, θέμα το οποίο είπαμε είναι αντί, αντίθετο, από αυτά που φρονεί ο κόσμος. Διαβάζω, είναι δύο ακόμα στίχοι και κλείνει το κεφάλαιο και αυτούς τους δύο θα πούμε σήμερα για να κλείσουμε το 13ο κεφάλαιο. Ως φίδεται της βακτηρίας αυτού μισή των ιών αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Είδα μερικούς και κίνησαν τα κεφάλια τους. Κατάλαβα. Κατάλαβαν τι λέει αυτό ο στίχο. Θα τον εξηγήσω όμω και για του υπόλοιπου και θα τον εξηγήσω καταρχά με, με παράδειγμα. Για πείτε μου, σα παρακαλώ, ποια εποχή τα παιδιά ήταν πιο σωστά και πιο κοντά στην εκκλησία. Πριν από 20 χρόνια, από 25 χρόνια, από 30 χρόνια, από 35 χρόνια, από 40 χρόνια, ή σήμερα. Για πείτε μου να σας ακούσω. Παλιά. Έτσι δεν είναι. Παλιά. Τα παιδιά γιώμιζαν οι εφησίες. Παλιά τα παιδιά σεβόνταν τον πατέρα και τη μάνα. Παλιά το παιδί μέσα στο λοφορείο, θυμάμαι. Όχιο. Παπάς μπήκε στο λοφορείο, όχι. Γέροντας μη και στο λογορεί ο το ίδιο Σέβας Γιατί Γιατί παλιά Ο πατέρας Ήξερε να παιδαγωγεί το παιδί του Παλιά ο πατέρας και η μάνα Αγάπαγαν το παιδί τους Πραγματικά το αγάπαγαν το παιδί τους γιατί όταν αγαπάς το παιδί σου ξέρεις και να το συμβουλεύσεις, ξέρεις και να το χαϊδέψεις, ξέρεις και να το αγκαλιάσεις, ξέρεις και να το φιλήσεις, ξέρεις και να πάς τη βότα του, ξέρεις ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις… αλλά ξέρεις την κατάλληλη στιγμή να του τραβήξεις και ταυτή τα του. ξέρεις την κατάλληλη στιγμή να το κόψεις και να άμα δείς ότι αποτρασύνεται. Ξέρεις την κατάλληλη στιγμή να πάρει το λουρί και αν λουρίσεις μερικέ τα πόδια προκειμένου να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό το αφεντικό του σπιτιού αλλά είσαι εσύ ο πατέρας και η μάνα. Συμφωνείτε σε αυτά? Τι έχετε φάει πότε από τον πατέρα σας? Τι έχετε φάει. Και εγώ σε έχω φάει. Κι εγώ τι έχω πάει και δεν τρέπομαι και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου τις έχει ρίξει. Και με καμάρι το λέω ότι τις έχω πάει τον πατέρα μου. Γιατί αν δεν με έδερνε εκείνο τότε θα τον έδερνε εγώ σήμερα. Αυτό που συμβαίνει συνήθω. τότε κράταγε ο πατέρας και με το δίκιο του τα χαλινάρια του παιδιού και υπήρχε και η βίτσα να ρίχνει και καμιά τώρα όμως το ρόπαλο γιατί είναι βίτσα τώρα το ρόπαλο το κρατάει το παιδί πάνω από το κεφάλι του πατέρα κάνω λάθος όχι τώρα το παιδί είναι εκείνο το οποίο σηκώνει το χέρι στον πατέρα. Το παιδί είναι εκείνο το οποίο για τα χάλια της κοινωνίας μας δηλαδή για τα χάλια της κοινωνίας μας το παιδί είναι εκείνο πλέον που ο Θεός να με αυτό που θα πω παιδαγωγεί το πατέρα του και καλά του κάνει και τον παιδαγωγεί. Γιατί δεν ο πατέρας να κρατήσει τα χαλινάρια του παιδιού του. Προσέξτε μία λέξη. Μία λέξη προσέξτε. Δύο λέξεις. Αυτό είναι Λόγος Θεού, έτσι. Αυτό είναι Αγία Γραφή. Αγία Γραφή δεν παίρνει ενωθία. Αγία Γραφή δεν παίρνει παρερμηνία. Η Αγία Γραφή δεν παίρνει εκείνο που μου αρέσει ημένα. Η Αγία Γραφή είναι Λόγος Κυρίου και αγίμωνο ο άνθρωπος τον μεταφράσει σύμφωνα με τα δικά του, τα σκεπτικά και τα ψυχικά αποθέματα. Δύο λέξεις προσέξτε. Οι λέξεις μισή και οι λέξεις αγαπών. Ο φίδεται της βακτηρίας αυτού μισή τον ιών αυτού. εάν δεν κρατάς και τη βακτηρία νομίζεις ότι το αγαπάς στο παιδί σου. Έτσι λέει, να δίρω εγώ το παιδί μου. Να σηκώσω το χέρι στο παιδί μου. Στο παιδί μου. Εγώ το παιδί μου το έχω φιλενάδα που λέγεται μια μάνα. Κόρη μου είναι φιλενάδα. Εγώ τη λέω να μου, μιλάει, να, μου, να μου λέει με το μικρό και πώς σε λέει, λέω εγώ εγώ. τη της λούχησε σε αυτό το κορίτσι που σε λέει σήμερα εγώ να σε σεβαστεί ποτέ σου. Περμένεις ποτέ να σε σεβαστεί? Δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει. Ακούστε λέει ο νομός του Κυρίου. Αυτός που νομίζει ότι αγαπά, όπως είπε ο αδελφό ο γερασμός, αυτός που νομίζει ότι έχει την ψευτοαγάπη γιατί αυτή είναι η ψευτοαγάπη. Μην του μυρίσεις, μη μη μη μη το παιδί και κλάψει το παιδί. Θα του κάνεις Ψυχικά τραύματα. Είναι η καινούργια παιδαγωγική βλέπλα. Μην το πειράξεις το παιδί. Αυτός άκου τη λέει ο Κύριος, όχι τι λες εσύ. Ούτε τι λέει ο κυβερνήτης, ούτε τι λέει αυτός που φτιάχνει νόμους, ούτε τι λέει αυτός που λέει το παιδί είναι σεβαστό. Αν είναι σεβαστό το παιδί... Αλλά δεν έχετε, σας έχω πει, τι να πω τώρα, να βάλω πάλι συμφωνές γιατί πάντα και ψηφίζετε, τι να βάλω, τι να βάλω, αν αγαπούσαν τα παιδιά, δεν θα νομιμοποιούσαν τις εκτρώσεις, έτσι δεν είναι; γιατί τις νομιμοποιούν, γιατί δεν το σέβονται το παιδί, αν αν το αγαπούς έχω λάθος έχω λάθος μη λάθος μωρέ έχω λάθος εγώ δεν διάλογο μ' Μαρε... αρέσει να κάνω λάθος όχι. Όχι. νομιμοποίησαν τις εκτρώσεις γιατί αγαπάνε το παιδί όχι βέβαια Τι δίθεν αγάπη προς το παιδί έλα με σαν τη δίθεν αγάπη προς το παιδί είδατε πως είναι να ομιλεί ο Κύριος Μίσος Αυτός ο παντέρας Που δεν ξέρει να παιδαγωγεί Το παιδί του Αυτή η μάνα που δεν ξέρει να παιδαγωγεί Το παιδί της Εγώ δεν λέω να το παράσω το παιδί Είναι υπάκου, αλίμωνα Να το σεβαστείς, βεβαίω. Ούτε σου είπα να το έχεις και σε κανά δέντρο Όλη μέρα και να τον παράσεις, αλίμωνα Δεν είναι ζώο το παιδί, δεν είναι χαϊτούρι, αλίμωνα Θεός φυλάξει Αλλά, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, εκεί θα χρειαστεί να σηκώσει και το χέρι. Ο σφίδερ τη βακτηρία αυτού αυτός που λυπάται το ραβδί του μισεί το παιδί του. Αυτά, είπαμε ο μεγάλος παιδαγωγό, τα λέει. Αυτά τα λέει ο μεγάλος παιδαγωγό, ο Κύριος. Εμείς που θελήσαμε να φτιάξουμε δική μας παιδαγωγία, εμείς που θελήσαμε να φτιάξουμε δικούς μας νόμους, εμείς που θελήσαμε να αγαπήσουμε με το δικό μας τον τρόπο τα παιδιά μας, μην τα πληγώσουμε, μην τους κάνουμε τραύματα, μην τους δημιουργήσουμε ψυχικές ανομαλίες. Πράβοτε τα μαζεύσεις, πράβοτε. Τα μάθετε τα νέα ή δεν τα μάθετε ακόμα. Αρχίσαν καινούργιε καταλήψει. Έμαθα. Κατεβήκαν κάτι που και λέει από την Αθήνα πάνω, και του έχουν βάλει όλου τώρα, του επιστράτευσαν, σιγά σιγά κλείσαν και μια 15η πάνε τώρα 20, σιγά σιγά επεκτήθηκε, επεκτάθηκε το κακό. Mm. Πού είναι ο πατέρας. Κάποτε δεν, δεν υπήρχε, κατάληψη, ποια mm. κατάληψη. Κατάληψη, mm. σου λέγει ο πατέρα, μάθημα! Μάθημα, ούτε γιατί δεν είχαμε καλωριφέρια, ούτε γιατί δεν ήταν η τάξη έτσι, τι θέλουν τώρα φρέσκο βαμέγνη τάξη, κάθατε τα ίδια και τα μουτζουρώνουν και μέσα και σπάνουν τα θρανία, θέλουμε καινούρια θρανία μετά. Δεν παίρνουν στην τάξη γιατί σπάσαμε τα θρανία. Και δεν βρέθηκε ένα πατέρα να πάρει ένα, ένα, ε, ε, ε, ένα ξύλο από εκείνα τα σπασμένα τα θρανία να τους σπάσει τα κεφάλια. Δεν βρέθηκε. Αμήν, το παιδί, το παιδί, το παιδί. Το παιδί. Ουσπαγίου, ουσπαγίου, ουσπαγίου, ουσπαγίου. Γιατί ό,τι έσπε... θερίζει. Θερίζει. Και θα συνεχίσει να θερίζει. Και, θα, και, και θα συνεχίσει να θερίζει. Γιατί τώρα <στονίκη> αυτό <τάλεγε. στονίκη> αυτός. <στονίκη> αυτός μου τα έλεγε. Αυτό εδώ. Ο Άγιο αυτό άνθρωπο. Που πολλέ φορέ θα σα το επαναλάβω. Ετοιμάζω. Κοντεύω να το τελειώσω το βιβλίο πιστεύω το Πάσχα να κυκλοφορήσει αυτός εδώ λοιπόν όταν έβλεπε στην κατασκήνωση που είμαστε καμιά μάνα διαχειτική στο παιδί της αχ και τι σας ταΐζουν αχ και τι σας κάνουν αυτού, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα μα την ότι και σας κάνουν και σας φτιάνουν και έκλαιγε εκείνο μηξόκληγε πέρα κοίτα. μου λέει ο κ. το βλέπεις τούτο που λέω τούτο Ετούτο μου λέει με Μεθαύλου θα της το κόψει το κεφάλι της μάνας του. Θα της κόψει το κεφάλι. Και όντως έτσι γίνεται. Εκείνα τα παραχάιδευε. Σήμερα έχουν πάρει, είπαμε, το ρόπαλο και παράνε τον Πατέρα και τον Μάνα. Εσύ που το παραχάιδευσες, για τράβο να του πεις τώρα, απαγορεύευε. Για τράβο να του πεις ότι αυτό που κάνεις, όχι. Απαγορεύευε, δεν θα το κάνεις. Για να δεις. Μπορεί να του επιβάλλει νόμο, μπορεί, μπορεί να του επιβάλλει παιδαγωγία, μπορεί να του πει ε, τούτο ναι και τούτο όχι. Ποιο εσύ. Το άντρωσε πολύ νωρί το παιδί σου. Το άντρωσε πολύ νωρί και το έκανε γυναίκα πολύ νωρί. Ανομαλίε, αυτέ είναι οι ανομαλίε που κάνατε. Ειδικά σε εκείνα τα κοριτσόπλα, τα μικρούλια. Τα μικρούλια. Το βλέπεις από μικρό, του φοράει ξόπλα το λέει, ξόπλα το. Θα μου πει σκανταλίστηκε, εγώ ήρθε παιδιά, δεν του λέω από αυτή την άποψη. Θεό μιλάξει Δύο χρονών παιδί και να με Αλλά το ξόπλα το, τι είναι το ξόπλα το. Το βάζει να μιμείτε τη μεγάλη, μιμείτε τη μάνα. Μεγαλοποιείς το μωρό Το κάνεις να νιώθει κυρία Δεσποινής Τράβα να του κόψεις μετά αύριο τον τσαμπουκά Συγγνώμη και για τη φράση μου Τράβα να του κόψεις τα ταϊλίκια μετά αύριο Από αυτά ξεκινάνε Από αυτά ξεκινάνε Οι μαγκές των μικρών μέσα στο σπίτι Ακού, Ως φίδεται τη βακτηρία αυτού, μισή, το λέει η αγιογραφία, μισή, το λέει η αγιογραφία, μισή. μισή, δεν έχει νερό στο κρασί εδώ. Εκεί που λες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, άστο παιδί, παιδί είναι, άστο δεν Το κατέστρεψες το παιδί σου. Το κατέστρεψες και τράβα μαζί, τράβα... ο ξέτο μετά. Όχι, τράβα πήγα το μην μπροστά στο παιδί. Μην μου κάνει μάθημα, εσύ σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα. Ακούσατε. Τα ακούσατε. Μισή. Όποιο δίνει αέρα στο παιδί. Αυτό το παιδί, να το σου. Θα του κόψει το κεφάλι μου λέει. Και πράγματι, εκείνα τα παιδιά σήμερα είναι οι δυνάστες των πατεράδων και των μανάδων. Τώρα θα του πεις τι δεν το του πεις. Εσύ σου το μάτι. Σε... Ποιος, Ποιος το, δε... το... το δέκα χρονών σου γουρνών το μάτι και δεν το βγάζεις. Βγάζει το δε, καλύτερα. Με ένα μάτι θα πάει στο παράδεισο, με δύο δεν πάει. Βγάζει το δε, σε κοίταξε με μισό μάτι ποιο, ο Γιώκα Σου, των 10 χρονών και των 11 χρονών, Τι είναι αυτό, Τι είναι ο κουματαδόρος Είναι τι είναι αυτό, Πού είναι οι πατεράδες Πού είναι οι Αλλά θέλετε να πούμε και το αντίστροφο. εσείς τα κάνατε έτσι τα παιδιά. Και επομένω, ποιος το είπε προηγουμένω, Άξια ονεπράξατε, απολαμβάνετε. Άσια όνε πράτσατε Απολαμβάνεται Προχτές πήρε κάποια κομμέλα στο σπίτι Την αδερφή μου Τι άκουγα που μίλαγα Λέει θέλω να πάω να δω τον πατέρα μου Πού είναι ο πατέρας σου Στο γυροκομιό Α, Τον αγαπάω τον πατέρα μου Τον αγαπάω Τον αγαπάω τον πατέρα μου Και τον έχει στο γυροκομιό της λέει τι είναι η αγάπη σου Καλώς... Τον έβαλε μέσα στο γηροκομείο Στο πτωχοκομείο Για είναι ο μάτερας σου Και τον αγαπάς Αλλά εκεί θα καταντήσουν αυτοί Που έδωσαν αυτή την αγωγή στα παιδιά τους Γνωρίζω Το είπα και στον κύριο είμα, νομίζω τη τετάχης Γνωρίζω μια οικογένεια δεν έχει 10 παιδιά, 11. Επήγε λοιπόν ένας ένα γόρι να, πάει να ζητήσει το κορίτσι από την οικογένεια να παντρευτεί. Πήγε λοιπόν, μάλιστα και λοιπόν, συμφωνήσανε. Ήταν το τελευταίο, το μικρότερο, το κορίτσι. τη λέει ο, ο υποψήφιος γαυρός. Μόνο κοίταξε, τις λέει, να κανονίσεις για τους γέρους. Που θα πάνε Τι είπες, του λέει. Τι είπες έξω. Τώρα έξω. Τώρα έξω. Και μόνο που το ανέφερε του δώσει τα μπουγαλάκια του και δρόχει. Τους γεύους, ποιοι είναι οι γέροι; αυτοί που με μεγάλωσαν είναι οι γεύροι τώρα, αυτοί που με μοσκανάχρεψαν, αυτοί που θυσιάστηκαν, αυτοί που ξαγρύπνησαν για μένα τώρα θα σκεφτώ που θα τους βάλω, στο κεφάλι μου θα τους βάλω. Κορώνα στο κεφάλι μου είναι. Πού θα τον βάλω. Τον πατέρα μου που θα βάλω, τη μάνα μου που θα βάλω. Πάρτα, πραγματά σου και δρόμο. Και εκείνη την ώρα, την ώρα που, που διαπραγματεύονταν το αν θα την πάρει, δεν θα την πάρει, αυτή έδωσε την τελευταία λύση. Πάρτα και φύγει, πήγαινε, πήγαινε τώρα. Μα δεν έχει μά, πήγαινε. Τελείωσε για μένα, έχει τελειώσει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η παιδαγωγία που θα δώσει στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Που θα δώσει το παιδί σου. Με εκείνο που νομίζει ότι το αγαπά, θα δει πριν του το πει κανεί, θα σε έχει βάλει ειδικό στο γυροκομείο. Μη στενοχωριέ. Πριν του το ζητήσει κανεί. Γιατί ξέρει τώρα έχουν και το λέγει τα παιδιά. Ήρε, μάνα τώρα δεν κάνει εσύ εδώ πέρα τώρα. Δεν το καταλαβαίνει. Γρήγορα γυναίκα τώρα εσύ, τι να σε κάνω εγώ με Πήγαινα από εκεί. Αν το καταλαβαίνει και μόλι σου το καταλάβει μόνοι τη. καλά σας κάνω; θα σας κάνω; να το καταλάβετε μόνοι σας και μόνοι σας αλλά θα κλαίτε αλλά θα αναμυμνήσκεστε αρχαίων ημερών και αρχαίων βλακιών που έχετε κάνει στη ζωή σας το πρώτο λοιπόν μισή πρόσεξε μισή και το δεύτερο αγάπα. Ο δε αγαπών, επιμελώς παιδεύει. Το αγαπάς το παιδί σου. Πείστε το το καινιτό, το, το, το, το. Ο δε αγαπών, επιμελώς παιδεύει. Επιμελώς, εγώ δεν σου είπα να το βαρέσεις. Εγώ δεν σου λέω να το χτυπήσεις. Πέδευσέ το, πέδευσέ το σημαίνει διδαξέ το, νουθέτησέ το. Μίλησέ του, γίνε αυστηρός μαζί του, σήκωσε το τόνο της φωνή σου και αν χρειαστεί ναι και τηράβω Θα δείτε σε άλλο σημείο τι λέει Πολύ σκληρότερες κουβέντες από αυτή που ακούτε εδώ Γιατί ακριβώς η Αγία Γραφή ξέρει πολύ καλύτερα από τους κυβερνήτες μας που φτιάχνουν νόμους, άνομους και παράνομους νόμους ξέρει πολύ καλύτερα Ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων, ξέρουν τι κάνουν αυτοί οι επάνω. Ευραίο άνθρωποι, ξέρουν θέλουν να χάσουν οι γονεί σε στα σεστρα. Πάει και να χάσετε. Τα χάσατε. Βρείτε μου εσεί ένα σπίτι, μου βρίσκεται, σα παρακαλώ. Ένα σπίτι μου βρίσκεται. Σπίτι. σπίτι! Σπίτι, πραγματικό. Μπορείτε να μου βρείτε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βρέστε μου εσεί, βρέστε μου. Βρέστε μου, ένα σπίτι, σπίτι. Σπίτι όμω! Κατοίκον εκκλησία! Αυτό που λέει ο Απόσταρος Παύλου, δείτε μου, έχετε, δεν έχετε. Κάποτε η Ελλάδα ήταν γεμάτη τέτοια σπίτια. Τώρα, χαθήκανε. Πού είναι η κατοίκονη εκκλησία, φτερούγηξε. Πέταξε, τελείωσε, μας τελείωσε. Και τώρα ψάχνουμε να μαζέψουμε τα λύψα, Τα λύψα τα απομεινάρια, αυτά που δεν μείνανε καν. ο δε αγαπών αγαπάς το παιδί σου άμα το αγαπάς έλεγε μια παροιμία τι θυμάστε εκείνος που με αγαπάει με κάνει και κλαίω δεν πειράζει να κλάψει και λίγο θα σε ευγνωμονήσει όμως μεθαύριο για τα δάκρυα αυτά μεθαύριο μεθαύριο αυτό το παιδί θα έρχεται και θα σου ανάβει όχι και ρί κατήλες στο τάφος κατήρες γιατί το έβαλε στον δρόμο του Θεού και πάμε παρακάτω δίκαιος έστων επιπλά ψυχήν αυτού ψυχέ Εντείσ. Τι είσαι; Δίκαιος είσαι ή ασεβής; Υπάρχει εδώ μία ουσιώδης διαφορά ξέρετε; Ο δίκαιος συνήθως είναι φτωχός. Ο ασεβής είναι συνήθως ο πλούσιος. Κατά κανόνα το λέω αυτό, ξέρετε γιατί ασεβείς τι σημαίνει ήδη αρνήθηκε τον Θεό θεοποίησε την τσέπη του, θεοποίησε τα λεφτά του δεν έχει ανάγκη τον Θεό ήδη έχει Θεό αυτός εκεί που ακουμπάει είναι τα λεφτά του, η περιουσία του ο δίκαιος περιφρονεί τα λεφτά του. γιατί ξέρει και ακουμπάει στο Θεό και αυτή τη διάκριση, ξέρετε, δεν την κάνω εγώ, αυτή τη διάκριση την έκανε ο Κύριος. Ο οποίος θυμάστε είπε ότι πλούσιος, δύσκολα θα μπει στη Βασιλιά του Θεού, πολύ δύσκολα. Όσο μπορεί μια καμήλα να περάσει μέσα από μια τρυπούλα που ανοίγει βελόνα, άλλο τόσο μπορεί να μπει και πλούσιος λέγει στη Βασιλιά του Θεού. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ. Και αν από δώ είστε υπάρχουν άνθρωποι πλούσιοι προσέξτε αδελφοί μου Υπάρχουν και πλούσιοι που μπήκαν στη Βασίλεια του Θεού και ο Αβραάμ πλούσιος ήταν και ο Ιώπ πλούσιος ήταν και η Ολυμπιάδα η μαθήτρια του Αγίου Αντου Χριστών πλουσιωτάτη ήταν και ξέρω και σήμερα πλουσίους οι οποίοι είναι ευλαβέστατοι και άνθρωποι ελεημοσύνης αλλά δύσκολα Ή έχεις τα χέρια σου Ατομική βόμβα κρατά. Κοίλο που έχει τον πλούτο στο χέρι του κρατάει ατομική βόμβα. Χαρτάει χειροβοβίδα. Δε. <σκοί> αν δεν κάνει καλή χρήση, γιατί πώ λέει για τη χειροβοβίδα, δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα πολεμικά, αν κρατάς τη χειροβοβίδα, άμα λέει κάτι κουνηθεί εκεί πέρα, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι βγάζουν εκεί πέρα, Μελισθένια. την απασφάλιση, λέει άμα την κρατήσει και σου απασφαλιστεί, κομμάτια. Κομμάτια. <σκοί> άμα δεν ξέρει ο τον πλούτο σου λοιπόν κοίταξε να τον χειρίζεσαι να τον χειρίζεσαι προσδόξαν δόξανα Θεού τι λέει λοιπόν εδώ ο δίκαιος δηλαδή ο φτωχός, όταν τρώει όταν τρώει γεμίζει λέει η κοιλίτσα του μα είναι φτωχός το λίγο που τρώει το ευτελές που τρώει το ευλογεί ο Θεός. Θα έλεγα να πω ένα παράδειγμα. Το λέει το γεροντικό. Μια ιστορία. Κάποτε λέει κάποιο μοναχό ανήφθηκε μέσα στην έρημο και εκεί που έψαχνε μέσα στην έρημο φτάγει σε μια σπηλιά και σκύβει και βλέπει μέσα κάτι σαν αγριοθυρίο τρώνοντσε πάγωσε το έβατο. του και αμέσως στην παγωμάρα του ακούει φωνή ανθρώπινη και του λέει μη φοβάσαι άνθρωπος είμαι έλα μέσα και πράγματι μέσα στη σπηλιά και πράγματι βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ολόγυμνος αλλά ήταν γεμάτο τρίχες βιομάτος τρίχες τα μαλλιά του, τα γένια του τα πάταγε κάπου ήταν τόσο μακριά τρίχες όλο του το κορμί αυτός τα λέει τι είσαι εσύ εδώ τι είσαι κάτσε του λέει να σου πω και σε να του πει την ιστορία του του λέει ο Θεός σε έστειλε γιατί εγώ σε λίγες ώρες θα πεθάνω και πρέπει να μάθεις την ιστορία μου για να την πεις και σε άλλους πράγματι λοιπόν άρχισε να του λέει εγώ του λέει που με βλέπεις είμαι από την Αθήνα κατάγομαι. εδώ τη δικιά μα την Αθήνα έφυγα του λέει από την πόλη σε ηλικία 15 χρονών σήμερα είμαι 115 έχω 100 χρόνια μέσα στην άριμο όταν έφυγα του λέει είπα στον Κύριο λέει Θεέ μου σε αγαπώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη φεύγω και δεν παίρνω τίποτα μαζί μου και έφυγε από την Αθήνα με τα πόδια, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά έφτασε κάτω στην Έλλητο, μπήκε μέσα στην έρημο εκεί. Με τα ρούχα που φόραγε μόνο, τίποτε άλλο. Και του λέει βλέπεις, τα ρούχα μου έλυσαν, αλλά ο Κύριος λέει με το κορμί μου να βγάλει τρίχες μεγάλες, να με προστατεύει και από τον ήλιο και από το κρύο. Του είπε και άλλα, του είπε, του είπε, του είπε, και κάποια στιγμή του λέει, έλα του λέει σίγουρο, σήγω να κάνουμε προσευχή να φάμε. Να φάμε, τι να φάμε. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, τίποτα. Ούτε κατσαρόλι, ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε πιρούνια, ούτε τραπέζια. Κατά γης, καθόνταν έτσι κατά γης. ούτε ούτε χάμου στο χώμα, έτσι, έτσι. Γυμνώσει πάνω, δεν είχε τίποτα. Τι να φάμε του λέει, τι είναι τι... τίποτα. Σήκω του λέει, σήκω, σήκω να κάνω προσευχή. Σηκώνεται λοιπόν, υπακοή, αρχίζει την προσευχή ο γέροντας και βλέπει εκείνος τσαφνικά, λέει Άγγελο Κυρίω και κατέβασε από το ουρανό, τραπέζι στρωμένο. Δεν τα πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαιόμαστε. Τι μας νοιάζει μας. Εμείς τα πιστεύουμε. Κατέβασε από τον ορανό τραπέζι τραπέζις Ένα του λέει αδερφέ να φάμε. Τι είχε το τραπέζι. Λιτό. Δυο ψωμιά. Δυο ψωμιά. Του λέει ο Άγιος. Άλλοτε λέει μου φέρνει ένα ψωμί. Ο Άγιος. Γιατί με μόνος του. Σήμερα έφερε δυο. Γιατί είμαστε δύο Κάτσε να φας. Καθίσαν λοιπόν. Φάγανε το ψωμάκι. Τελείωσε. Σηκώσαν να κάνουν προσεχή. Κατεβαίνει πάλι ο άγγελος. Ο άγγελος υπηρέτης του ανθρώπου. Ε. Βλέπετε. Ο άγγελος υπηρέτης των ανθρώπων. Εις διακονία αναποστελόμενα. Διακ, Δια τους μέλλοντας πληρονομή σωτηρία. Αυτό θα το πούσετε μετά αύριο που ήταν τον Αγίον Αγγέλο στις 8 Νοεμβρίου. Κατέβηκε λοιπόν πήρε το τραπέζι και μετά ο Άγιος που ήταν ο επισκέπτης ο Άγιος Εραπίων όπως το λεγόταν του λέει έγραψε στη, όταν έγραψε τη ζωή του εκεί τη ζωή του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου ο άλλος ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος είπε για το φαγητό που έφαγε εκάθυσα λέει σε πολλά τραπέζια κοσμικά έφαγα όλων των κηδών τα φαγητά δοκίμασα τα πιο ωραία φαγητά του κόσμου γιατί ήταν και παλιά, είχε γεννηθεί από επίσημη ευγενή οικογένεια, δοκίμασα αλλά εκείνο το ψωμί και τη γλύκα δεν τη δοκίμασα ποτέ. αυτό είναι το φαγί του φτωχού του ευσεβούς φτωχού του δίκαιου φτωχού ο οποίος ξέρει να σηκωθεί να κάνει το σταυρό του, να κάνει την προσευχή του να κάτσει να φάει με ευλάβεια εκείνο το φαγητό είναι ευλογημένο και μην φοβάστε ακούμε ελπούς και χριστιανούς και χριστιανές δυστυχώς που λένε θα έρθει ο και η μαύρη και χαθήκαμε και το ένα θα μπρε θα σε αφήσει ο Χριστός να πεθάνεις. μπρε θα σε αφήσει ο Χριστός να πεθάνεις. Μα τόση πίστη έχετε, βρε, Τόση πίστη έχουμε. Τόσο ελαινοί είμαστε επέναντι στον Θεό. Θα σε αφήσει ο Κύριος να πεθάνεις. Άφησε κανέναν, τι λέει? Και τα πουλιά, εγώ τα ταΐζω. Είδε το πουλί να πάει να πουγκάει λεφτά, να φάει. Σπόρια πηγαίνει και μαζεύει θα σ' αφήσει ένα το λογικό όνο Θεός θα σ' ένα να πεθάνει. αυτό λοιπόν λέει που τρώει ο δίκαιος και λίγο να φάει τον χορτέβει και φτηνό να φάει τον χορτέβει και απλό να φάει νερόβραστο να φάει τον χορτέβει Θεός και το λίγο το φτηνό το ευτελές το νερόβραστο, του φαίνεται μάνα εξ ουρανού, όπως τότε το μάνα στους Εβραίου Εβραίους μέσα στην Αρή. <coughs> Άκουγε για τον άλλον τώρα. Ψυχέ δε ασεβών εν δεείς. Ψυχέ ασεβών εν Ο ασεβής ο πλούσιος πάντα πεινασμένος θα είναι. Που το βλέπουμε, τράβαστο να φτώνα πλούσιο. Όλο φτωχό σε, φτωχό σε νόμιζε τον εαυτό του, φτωχό. Δεν του φθάναν οι πρώτες αποθήκες. Γκρέμισε τις χένες της βαλιές, Να έχει περισσότερα. Δεν του φθάνανε. Ούτε να καινούργιες, ξαναπέμισε, έφτιαξε καινούργιες. Πάλι δεν του φθάνανε. Στους άλλους τίποτα. Μην του λιγοστέψουν, δεν του φθάνανε. Δες το πλούσιο με το Λάζαρο. Το ίδιο. Ένα ξεροκόματο δεν πέρσεψε ποτέ για το Λάζαρο. Πάντα ένιωθε ότι θα τούλυπε. Ο φτωχός. Θα είμαι φτωχός. Παράδειγμα. Ιστορία. Κάποτε εκάλεσαν σε ένα τραπέζι ένα άγιο μοναχό κοσμικό τραπέζι σαν τον πατέρα Παΐσιο να πούμε που είχε προορατικό και διορατικό χάρισμα τον κάλεσαν λοιπόν πήγε αυτός εκεί στο τραπέζι και κάτσε σε μια κρούλα και κοίταγε Κοίταγε όχι με τούτα τα μάτια, τα άλλα, τα άλλα, τα μάτια εκείνα που βλέπουν μέσα από εκείνο που βλέπουν τα δικά σου τα μάτια, πιο μέσα, πιο βαθιά. Είδε μερκούς που σηκωθήκαν και κάναν προσευχή πριν βάλει. Και άλλοι σαν τα ζώα καθότανε ούτε σταυρό να κάνουνε ούτε τίποτα και αρχίσαν και τρώγανε έτσι σαν τα σκυλιά. Όλοι είχαν το ίδιο φαγητό στο τραπέζι. Αλλά εκείνοι που σηκώθηκαν και έκαναν την προσευχή τους ξαφνικά είδε ο ότι στο φαγητό τους μέσα στα πιάτα τους ήταν πολυτελέστατα φαγητά, βασιλικά φαγητά. Και από την άλλη μεριά είδε τους άλλους που δεν κάναν προσευχή, που δεν θέλαν να σεβαστούν τον Θεό, είδε και έτρωγαν κόπρανα, κόπρανα, κόπρανα. Εκείνο ήταν το φαΐ του. Και το θυμίθηκα, ξέρετε γιατί είναι. Γι' αυτό είναι πεινασμένοι. Με κόπρα να δε χορτέγει με τόσο έρχεται. Όσα φαγιά και να φας, ό,τι καριχεύματα και να έχουν απάνω, όσο νόστιμα και να είναι στη γλώσσα σου, καρκίνο βγάζουν. Άμα δεν έχει Θεό, άμα δεν στα ευλογήσει ο Θεός αυτά τα φαγητά και στα ευλογάει ο διάολος, είναι αυτονόητο, ότι ως μα μα, μα τι φαγητό, φαντάσου το ωραίότερο φαγητό στα χέρια του σαντάρα είναι ποτέ δυνατό να γίνει καλό. Είναι ποτέ να γίνει καλό. Όχι. Θα σου γίνει καρκίνος στο στομάχι. Θα σου γίνει κόπρανα. Θα σου γίνει κόπρανα. Θα τρως φαΐ θα νομίζεις ότι τρως κοτόπλα και μέσα θα μπαίνω κόπρανα. Ακαθαρσίες. Έτσι λέει. Έτσι λέει ιστορία ψυχαία ασεβών ενδεείς. Νομίζει ότι έχει, νομίζει ότι τρώει ο πλούσιος ο ασεβής, τι τρώει, κόπρα να τρώει. Άμα δεν έχεις τον Κύριο μαζί σου, αυτοί θα πεινάσουν, θυμηθείτε του. Στην εποχή του Αντιχρίστου, αυτοί θα πεινάνε. Εγώ σας μιλώ με τα συγκινήσεως αυτή τη στιγμή. Δεν θα πεινάσουν εμείς οι Χριστιανοί. Και όταν λέω εμεί οι χριστιανοί, δεν εννοώ εμά του χριστιανού, του βαθισμένου χριστιανού, εννοώ του συνειδητού χριστιανού που θα πούν, Κύριε, εγώ αφήνω στο τέλο ό,τι θες κάνουμε. τώρα του αφήσω από την πείρα να του αφήσετε Ένα λιγότερο στο κάτω-κάτω, τι κάνω εδώ πέρα στη γη, βρωμίζω τον τόπο. Καλύτερα πάρε με να ξεπερδέψουμε, να φύγουμε. Αλλά με όταν θα έρθουν εκείνε οι δύσκολε ημέρε οι δύσκολε ημέρε του Αντιχρίστου θα πεινάσουν αυτοί που νομίζουν ότι έχουν. Αυτοί που θα πάνε, θα τρέψουν πρώτοι να πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου μην τους λείψει ο μισθός, μην τους λείψει η σύνταξη, μην τους λείψουν τα λεφτά του. Εκείνοι θα είναι που θα πεινάσουν πρώτοι. Γιατί... πού είναι μωρέ, Έχετε κανένα ψαλτήρι κοντά σα. έχει κάνει σχάνα ψαλτήρι. Δεν έχει, δεν είστε σχάνα. Έχεις � Φσαλτίνη! Φέρτο το, το φσαλτίνη. Δεν έχεις. Να το να πας, έχει. Να πα, έχει αυτό πέρα μορέσει για κοιτάξτε αυτό πέρα μορέσει για χειμψαλτίνη. Αχ, έχει. Φέρτο. Yeah. Άτσι να σα διαβάσω yeah. λίγο φσαλτίνη. Yeah. Πέντε λεπτούλια, yeah. μου τα χαρίζετε έτσι, πέντε λεπτούλια. Yeah. Να δει τι λέει η εγγραφή. Yeah. Άκου τη λέει η εγγραφή, να πάτε στο σπίτι, να ωραία. Πέσαμε στη σελίδα ακριβώς. Άλλαψα καμία σελίδα. Μην το την καμία σελίδα. Όπου άνοιξα, εκεί σαν διαβάζω. Έτσι. Εκεί ήθελα να πέσω. Εκεί ήθελα να πέσω. Άνοιξα κάμια σελίδα, αλλά άλλαψα. Άλλαψα σελίδα. Όχι, δεν άλλα. Λίβα. Κρίσων ο το δικαίω υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Προτιμότερο λέει το λίγο στο δίκαιο το λίγο το λέει ο Κύριος αυτό παρά στους αμαρτωρούς πλούτος πολλής τα ακούτε πάω παρακάτω μια στιγμή Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτίσει. Ο δε δίκαιος η και δίδοση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γελάς Και καλά κάνεις και γελάς. Για γέλια είναι η αμαρτωλοί. Δανείζεται λέει ο αμαρτωλός ο αμαρτωλός και μετά δεν έχει να τα επιστρέψει. Ενώ ο δίκαιος έχει του φτάνουν και δανείζει και του άλλους. Πού τα βρίσκει? Φτωχός είναι. Φτωχός είναι. Πού τα βρίσκει? Ποιος του τα ευλογάει? Εκείνος που τα ευλογάει. στο πρώτο στίχο, είμαστε στίχο σε, στο, στο Ψαλμό 36 όποιος πρέπει πάει σπίτι και το διέβάζει μη παραζύλου εν πονηρευομένης μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία τι κάνουμε όλοι ζηλεύουμε εκείνους τους απατεώνας που έχουν πολλά κλέψανε έπρος τις τράπεζες άρε να είχα και εγώ 5-10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια τρέχουν στα τυχερά από εδώ, από εκεί να βγάλουν λεφτά. Εκείνο... Τι είναι αυτή ξέρετε τι είναι αυτή; οι οπονειρευόμενοι. Οι οπονειρευόμενοι είναι αυτοί. Μην τον ζηλεύει, λέει ο κύριο τον πονειρευόμενο. Μην τον ζηλεύει εκείνον ο οποίο κοιτάει να βγάλει λεφτά. Μην τον ζηλεύει. Ορίστε, όχι, κάνε και εσύ. Όχι. Άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ξέρει τι να σε μεγαλώσει και θα σε αναθρέψει. Ακούτε, άκου. Ακού. Άκου ακού τι λέει για τον φτωχό. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε ότι κύριο αντιστηρίζει η χείρα αυτού. Βλέπεις λέει το δίκαιο να λιγάει και να πέφτει. Δεν πάει τίποτα. Από κάτω είναι το χεράκι του Κύριου. Του πιάνει. Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Έχει βάλει ο Κύριος το χέρι του. Ο δεν θα συντριβεί. Ενώ ο πλούσιος θα σπάει τα μούτρα του. Και ακούτε λέει ο Δαβίδ ο προφήτης. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρωσα. «Και ουκείδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους». Θα <σχέ> <σχέ> ακούτε. Δεν τα ακούτε. Δεν ξέρω. Κολλήσαν τα μυαλά μας στη σημερινή βρωμερή εποχή. Κολλήσαν τα μυαλά μας και δεν θα να ξεκολλήσουν. Απ' τα χρυσάφια και από τα λεφτά και από τα ευρώ και από τα εκατομμύρια και από τα δισεκατομμύρια δεν θα να ξεκολλήσουν. Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. Βασιλιάς ήταν ο Δαβίδ. Βασιλιάς. Ξέρετε, είχε χρυσάφι στα χέρια του. Πολύ χρυσάφι. Και λέει, από μικρό παιδί, λέει, νεότερος είμαι. Και γάλε γύρασα. Από μικρός, ήδη είμαι γέρος. Και μέσα λέει σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου, δεν είδα. Δίκαιο εγκαταλελειμμένο Άνθρωπο του Θεού δεν τον είδα να τον εγκαταλείψει ο Θεός. Ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους ούτε λέει είδα τα παιδιά τους να βγαίνουν στη ζητιανιά και να πάνε να ζητάνε ψωμί από το και από εκεί. Καταλάβατε αδελφοί μου. Διαβάστε τον αυτό το ψαλμα που θα πάρει στο σπίτι σας. Είναι επαναλαμβάνω ο 36 ψαλμός του ψαλτηρίου. Και εκεί θα δεις τι έχει να κερδίσει ο δίκαιος άνθρωπος. Και όχι μόνο από πλευράς φαγητού. Από όλο. Άκου τι λέει παρακάτω. Άκου. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσει αυτόν. Ο αμαρτωλός λέει βλέπει το δίκαιο και λυσάει εναντίον του. Τρίζει τα δόντια του. Θέλει να τον, να τον ταπεινώσει, θέλει να τον σκοτώσει, θέλει να τον θάψει. Τον ζηλεύει. Ο δε Κύριος ουμία εγκαταλείπει αυτόν πριν να Γραφή καταλαβαίνετε σας λέω είναι Αγία Γραφή αυτό ο Κύριος τον Δίκαιο δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ Βάτω μέσα σου αυτό Βά το μέσα στην καρδιά σου ο Κύριος τον Δίκαιο δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ ο ουρανός να έρθει και η να πάει ουρανό του να έρθει ο κόσμος ο λόγο του κυρίου Και δίκαιο φτωχό, ο Θεό δεν θα τον καταλήψει. Δεν σα είπα προχθέ παραδείγματα, δεν τα θυμάστε. Για πείτε μου εσεί, πώ μια οικογένεια με 3.000 με 5.000 ευρώ ακόμα χάει να βγάλει ένα παιδί, και μια οικογένεια με 800 ευρώ έχει 8 παιδιά. Για πετε μου εσεί, άμα ξέρετε μαθηματικά, κάνε μετά μου για να μην καταλάβω. Γιατί εγώ δεν ξέρω μαθηματικά. Το μυαλό μου σαλέβει. Σαλέβει το μυαλό μου. Σας το είπα και πάλι. Έχω ένα, ένα, ένα, ένα ζευγάρι που βαφτίζει τώρα ένα παιδάκι. Φτωχοί άνθρωποι είναι. Τους κάλεσα. Θεός να με συγχωρέσει. Πάει το ξαναλέω. Δεν πρέπει να τα λέω, τους κάλεσα, λέω να σας δώσω ρε παιδιά, εσείς είσαστε άνθρωποι ξέρω εγώ φτωχοί και λοιπά, έχετε παιδιά να σας δώσω κάτι να μεγαλώσει, δηλαδή να βοηθήσουμε Όχι πατέρα. Όχι Τι είναι Τι είναι; Ξέρετε τι είναι ο άντρας, καλούπιτζίσιο ναι. Και είναι καλούπια Καλούπια φτιάχνει. γυναίκα δεν δουλεύει Έξι παιδιά, και έξι Πέντε και ένα έξι και τι μου λέει, τα μαθηματικά του Θεού, ακούτε να τα μαθηματικά του Θεού, ένα και ένα πόσο κάνει, δύο, δεν κάνει δύο, άκου να δεις τι, τι είναι τα μαθηματικά του Θεού του, μου λέει Παπουλή, τα τέσσερα παιδιά μου τα μεγαλώνει το τσιγάρο. μου. Όταν μου λέει ήμουν στον κόσμο κοσμικός άνθρωπος και εγώ και η γυναίκα μου καπνίζαμε δυο πακέτα τρία πακέτα θέλαμε και τα καφεδάκια μας, θέλαμε και τα ουζάκια μας θέλαμε και εκείνα και λέω, δεν βγαίνουμε για άλλο παιδί, δεν βγαίνουμε για άλλο παιδί δεν βγαίνουμε όταν μπήκαμε στην εκκλησία και κόψαμε και τα τσιγάρα κόψαμε και τα μπάτα από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί τώρα μου λέει μετράω τέσσερα παιδιά μου τα Έβεις τα μαθηματικά Τα μαθηματικά του Θεού τα βλέπεις Ένα και ένα Μπορεί για σένα να κάνει δύο Για τον Θεό κάνει χίλια Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί Αυτά σε έχουμε πάντα υπόψη μας Και θυμίζω Ότι Το παν δεν είναι τα λεφτά Δεν είναι ο πλούτος Πλούσιοι συντριβίσονται, Το άκουσες Βλέπω εδώ. Μη φοβάσαι τι σημαίες του Αντιχρήστου. Κύριος αντιστηρίζει η χείρα αυτού. Θα νομίζει ότι πέφτει, αλλά θα πέσει τα μαλακά. Γιατί από κάτω θα είναι το χεράκι του κυρίου που θα σε πιάνει. Δεν θα σε αφήσει να συντριβεί. Εκείνο που καφκάται για τα λεφτά του και για την πολυτελεία του και θα κάνει τον έξυπνο γιατί πήγε και πήρε το χάραγμα για να τρώει καλά. Θα δούμε τι ωραία θα τρώει. Τι αγκαθαρσίε και τι κόπρανα θα τρώει τότε. Γιατί τότε όντω κόπρανα θα τρώει. Και θα τα βλέπει και όλα θα είναι και κόπρανα. Για να του ανοίγει και η όρεξη. Τελειώσαμε. Και εύχομαι ο Κύριος να μας ελεγεί, να μας συγχωρεί. Και τον χρόνο για την άλλη Κυριακή Θεού. Θέλοντα θα τα ξαναπούω. Το άλλο Σάββατο.